Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη Θα πάγω σ' άλλη θάλασσα Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί Καλύτερη από αυτή Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή Κι είναι η καρδιά μου σαν εκρος θα μένει Ο νους μου ως πότε με τον μαρασμόν αυτόν θα μένει Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω Ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασε Καινούριους τόπους δεν θα βρεις Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες Η πόλη θα σε ακολουθεί Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνει, Για τα αλλού μη ελπίζεις δεν έχει πλοίο για σέ, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, Στην κόχη τούτη τη μικρή, Σ όλην τη γη τη χάλασες.